να καλωσορίσουμε την κυρία Σίση Αντωνάτου εδώ στο στούντιο και την καλημερίσουμε Καλημέρα Σίση Καλημέρα Σάκη Ε, πληθυσμό. ναι καλά επειδή ό, βάλαμε ό μια υποψηφιότητα δεν αλλάζει η σχέση των <χ> ακόμα <χ> δεν το έχουμε καβαλήσει <χ> συγγνώμη <χ> καλά Καλώς για την έκφραση Να είσαι καλά, όχι ε, ναι. Να τρέχουμε, εξάλλου πιστεύω ότι οι βουλευτές σε μια τοπική κοινωνία όπως είναι η δική μας που είναι κλειστή ένας γνωρίζει τον άλλον θα ήταν και παράνοια, θα έλεγα, ξαφνικά, επέλεξε να γεμίσουμε ε, τις γραμμές κάποιου ψηφοδελτίου, το ισοπεδόνω σε τη στιγμή, λες, ε, θα είδανε και τρελό και παράλογο να αρχίσουμε να μιλάμε ο ένας τον άλλο στον πληθυντικό όταν ε, κάνουμε τις πλάκες μας, καλημεριζόμαστε <laughs> επί σειρά ετών, τσακωνόμαστε, λέμε τα δικά μας ε, και ξαφνικά να ανεβούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Ε, ε, και να θέλουμε καλά. να το, να το παίξουμε να... εντός εισαγωγικών Να λες κύριε Βούντο κάτι... κανημέρα σας ναι. έτσι ναι, ναι, εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι αυτό το στυλ και δεν ήμουν πολλά χρόνια και είναι κάτι και καλά πληρώσει καλά. Καλά γιατί καλά. είμαι αυθόρμητη σε αυτά που λέω Καλύτερα. και να σου πω με την έννοια το έχω πληρώσει ότι έχω δώσει πάρα πολλά σε φίλους και γνωστούς έχω αξιοποιήσει τα δεδομένα μου στο χόρο στον οποίο νάνικο με τον καίδερο τρόπο εάν δεν βέρενα γαναπομένα να τα περάσων καμιά άλλη και στο τέλος έχω ισπράкси ξέρεις τι Δεν βίδες Δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσει που βλέπω πάντος τον κόσμο το στον δρόμο αγαπάει, αυτό. Ε, αυτό βλέπω τον κόσμο στον δρόμο μου μιλάει μου γελάει μου χαρατάει Άλλος με γονεύει, άλλος δεν με γονεύει Μη Αυτά είναι, είναι ανθρώπινα Και σημασία. η ζωή πάει μπροστά εξάλλου Και οι τοπικές κοινωνίες είναι μια μικρή βουλή έτσι. Ακριβώς, ακριβώς Έτσι για να πούμε στο καθαρά Μέσα στα πολλά που έχεις Αξιώματα Έβαλες άλλο ένα, Α, αξιώματα. άλλο ένα πελά Αξιώματα όταν λέμε μια θέση Η οποία θέση είναι αξιόλογη Κάθε θέση ενός ανθρώπου που κατέχει Και εκπροσωπικά Είναι αξιόλογη Έβαλες και αυτή ακριβώς πολιτικές Νομίζω... Τι σε ανάγκασε να, να πας εκεί δεν ξέρω αν Μήπως μπορέσεις με... να επιλύσεις κάτι Μέσω αυτής της θέσεώς σου Μήπως ε, ελπίζεις ότι κάτι θα αλλάξει Σε αυτόν τον τόπο Τι, τι ακριβώς σε ανάγκασε ξέρεις πολύ καλά Ότι η ελπίδα είναι κάτι που σε μένα πεθαίνει τελευταίο έτσι. Είναι κάτι που έχουν χάσει άνθρωποι σήμερα έτσι? Και πιο Επιστικώς. πολύ δεν μιλάμε για τους άνθρωπους Της ηλικίας μας Που εμέσως πλήν έχουμε περάσει Και καλά παιδικά χρόνια Και μια ωραία εφηβία, Ε, μιλάω πιο πολύ για τα νέα παιδιά που ε, τα βλέπω απογοητευμένα να πω ε, Σπουδάζουν, κάνουν φοβερές προσπάθειες να πάρουν, να πάρουν, να πάρουν χαρτιά, διπλώματα, μάστερς, δοκτορά Και στο τέλος όλα αυτά τα βλέπεις Άγη και ισοπεδώνονται τι Σου λέει η μαμά έφυγα και πες στο εξωτερικό Τελείωσε. Τελείωσε. Και, Τελείωσε. και να σου πω κάτι Αυτά τα παιδάκια τι πρέπει να κάνουν σε τοπικό επίπεδο Να καθίσουν στην Ελλάδα να κάνουν τι? Άκριβος, άκριβος. Καλημερίζουμε και τον κύριο Δακευθυνό. Καλημέρα σε όλους σας. Αλλή Καλημέρα σας, κύριε Βαγγέλη. Είδαμε βρωτός, ο βρωτός που μένουμε στην αέρα. Γελάω με βότ. Πίδες πως θα καπάς, πίδες πως θα καπάς. Στο ξενοδοχείο Greek. Έχω, έχω. Στο ξενοδοχείο Greek. Muito que Νομίζω, νομίζω. νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Στοπικό εβει βέδο. Πρέπει να κρατάμε όπως είπα, είσω όπως πρέπει. Θα έρχομαι καβαλήστο. Καλά μι κένα τρέφουμε την αύριο μέρα, καλή Να σας καλά, γιατί Να σε καλά. Σινεφλεράριο. Να σε καλά, να σε καλά. Γαρε στάπολη, να σε καλά. Ε, σε βγεις. Ναι, να βούμε λίγο στο κλίνπα. Βλέπωτι, σαγαπίδι, κήγαμε και, και βρέθησες και στο στούντιο. Αυγώς όταν τα κάνουντε. Ξέρεις όταν προτοβγήκαστε στο ραδιόφωνο, μία από τις σχολίες που αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί πάτητε απο μικρή ήμια σχολήתי με την καλλιτεχνική. Ναι, στο ραδιόφωνο. Στο στην που μου είπε έλα να μιλήσεις τότε με την περιβόητη έκθεση τουρισμού που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και το πρώτο, ε, πρώτη η πρώτη το πρώτο δελτίο τύπου που είχα γράψει με η τις 8 παρουσίες. τρύπες <laughs> είδανε λοιπόν Έχει η αρχή Έχω κάνει πολλά στη ζωή μου Είχαμε πει και Έτσι. είχαμε σταματήσει να πάμε στα σημαντικά ναι, ναι, ναι, θέματα ναι, ναι, ναι, γιατί ναι. τους ενδιαφέρει τους ακουρατές αυτό ε, να δούνε ποια είναι η σύσιαντονά του όχι δύο δεν ξέρουν λέω, θα μια... αλλά στο θέμα της πολιτικής θέλω να πάμε να κάνω μια πολύ πολύ γρήγορη αναδρομή ναι, ναι. και να, να κάνεις, προχωρήσω να Πρώτον μου έκανες ένα ερώτημα για ποιον λόγο μπήκα στην πολιτική Ακριβώς. Ε, Σύντα η υπόλοιπα που έχεις να κάνω μια πολύ γρήγορη αναδρομή για να προχωρήσω Ακριβώς. Ξεκίνησα από την Αθήνα, ξέρουν όλοι γεννήθηκα μεγάλωσα στην Αθήνα Παιδί κεφαλονίτη, η μητέρα μου κατάγεται από άλλο μέρος της Ελλάδας ε, Και το 1992 αποφάσισα να ασχοληθώ Όχι με δική μου απόφαση, ήταν ένα δώρο του πατέρα μου προς εμένα, να ασχοληθώ με τον τουρισμό και μέσος πλήν σαφός, με τα τουριστικά καταλήμματα. Με αρέσει να το λέω τουριστικά καταλήμματα γιατί δεν μπορώ να ακούω τη λέξη ενοικιαζόμενο. Είμαστε τουριστικά καταλήμματα με όλα τα σύν μας πλέον γιατί πρέπει να ανεβάζουμε για το χώρο το δικό μας. Ε, από το 1992 λίγο προσπαθούσα να έκαναν έναν αγώνα να μπω στην τοπική κοινωνία. Εξής η τοπική κοινωνία η δικιά μας δεν κάνει εύ τα παιδιά και καν είναι από Κανείς από κεφαλλονίδες γονής το 1995 προτομπίκα στο χώρο του τουρισμού εκεί έχω μια α, πορεία εκλεκτικά υπηρετών δημοσίων αξιών πρόεδρος αντιπρόεδρος στη νομοσπονδία στη νομοσπονδία Ελλάδος και βρίσκομαι μέχρι το 2012 να ήμες την νομοσπονδία η καζώμα των δημοτιών διαμερισμάτων Ελλάδος εκπροσωπώντας τα δύο νησιά, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη ε, μπορώ να πω ότι δεν είχα γνώσεις πάνω στον τουρισμό έτσι για να μην λέμε ψέματα γιατί ε, το ε. αντικείμενό μου ήταν πιο πολύ εμπορία και το, το εμπόριο και το χονδρεμπόριο μάλιστα που είχαμε στην Αθήνα μπαίνοντας λοιπόν όμως στην Κεφαλονιά είδα ότι ε, εδώ τόπος έχει ανάγκη από ε, ανθρώπους που θα βοηθήσουν τους υπόλοιπους συνεργαζόμενοι όλοι μαζί για μια καλύτερη μέρα, για ένα καλύτερο αύριο έβλεπα τότε όταν είχαμε ξεκινήσει με τον κύριο Τσουρούφλη να έρχονται άνθρωποι και να λένε εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνω ερχόμαστε σε εκθέσεις μιλάω τώρα για το 1995 έτσι ε, να, ξε, να, να μιλάμε με τον κόσμο και λοιπά και λοιπά έτσι σιγά σιγά ασχολήθηκα αγάπησα το μέρος που ήρθα ε, παρόλο ότι είχα δεχθεί αρκετό πόλεμο μέχρι έλα, τώρα έτσι, έλα, έτσι. Έλα, έλα, έλα. αλλά συνήθως ο, ξέρεις ε, λένε ότι Ε, τα γέρικα άλογα ποτέ δεν τα χτυπάνε χτυπάνε τα δυνατά για να τα καταστήσουν αδύναμα απλώς έλεγες κάποιες αλήθειες, τις οποίες αλήθειες οι, οι, οποίες δεν δεν οι οποίες πόναγαν οι οποίες πόναγαν σαν είμαστε. γραμματικές γνώσεις ε, ό, ξέρω μιλάω τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά με τα πτυχία μου έχω τελειώσει δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στο ιδιωτικό κολέγιο το San George, είχα περάσει στην αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης, δεν συνέχισα γιατί ασχολήθηκα με την οικογενειακή μου επιχείρηση ε, ε, έχω κάνει, είμαι interior designer σε, σε διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Και έχω κάποιες γνώσεις στην πληροφορική και στο προγραμματισμό αυτά Άσχετα με τι ασχολήθηκα ναι. Ε, Υπήρξα από το 2000 μέχρι πρώτην ως πρόεδρος των νέων επιχειρηματιών στο Ιόνιο Και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος Εκεί πραγματικά σάκι μπήκα στο πετσί και στην αγωνία των νέων ανθρώπων Εκπροσώπησα το νησί μου, τα νησιά μας μάλλον Ε, για, και το Ιόνιο, το χώρο, το γεωγραφικό που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί Προεδρίας Ρωμάνο Πρόντι παρουσιάζοντας την ελληνική οικογενειακή επιχείρηση τους Ευρωπαίους ε, κάτι βέβαια που είχε πάρα πολλά ερωτηματικά είχε αφήσει πολλά ερωτήματα και πολλά κενά γιατί οι ξένοι ξέρεις δεν πιστεύουν στην οικογένεια ε, είναι αυτό που Ο τους αλήθει. πονάει που κάνουν οι Έλληνες και είναι ένα από τα πρώτα κομμάτια που μας χτυπάνε ναι. Ξέρεις με σχέδιο προγραμματισμένο δυστυχώς. Ο ελληνικός λαός Για να πέσει θα χτυπηθεί σε δύο πράγματα ναι. Στη γλώσσα και στη θρησκεία του ναι. Μέσα από τη θρησκεία βγαίνει η οικογένεια Βγαίνει το πιστεύω βγαίνει πίστη Δεν πίστη για δυστυχώς. την πατρίδα Εκεί μας χτυπήσανε ναι. Και δυστυχώς έχουν διεισδήσει πάρα τοπική κοινωνία Και εάν τα παιδιά δεν έχουν υποδομές Γιατί το σχολείο Ας τα αφήσουμε με τρία αποσιωπητικά Τι υποδομές και τι προσόντα και τι εφόδια δίνει στα παιδιά να αγαπήσουν πραγματικά Αυτό που λέγεται Ελλάδα και αυτό που λέγεται πατρίδα Όταν βλέπουν την σημαία τους να, να αισθάνονται κάπως διαφορετικά Και όταν ακούγε το εθνικό στους ύμνους να αναριγούν πραγματικά Να μου πεις αυτά είναι yeah. παλαιομωδίτικα okay. Ίσως γι' αυτό αυτά τα παλαιομωδίτικα μας οδήγησαν στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα Ασχολήθηκα, ξέρεις, με τα κοινά, ήμουν υποψήφια σε ψηφοδέλτια στην τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα στο τέλος, μετά από την εμέσως απένταξή μου, απομάκρυνσή μου από τη Νέα Δημοκρατία Τι σε αναγκάσαι να φύγεις από εκεί, να το πάρουμε λίγο έτσι Γιατί πολλά έχουν γίνει στη Νέα Δημοκρατία, πολλοί έχουν αναχωρήσει, πολλοί έχουν φύγει S20. Πολλές σύντρικες πολλά ακούγονται Και στο τέλος ο κόσμος της έχει αγκαναχθείς και δεν ξέρει τι θα ψηφίσει. Και άμα δούμε τη Χρυσή Αυγή μετά να μπαίνει στη Μπουλή, θα κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε τι πάθαμε, τι κάναμε, τι ράναμε. Τα κυκλώματα και οι ίδρυγες της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα. Και οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα κάτω από το τραπέζι. Ήταν ένα από τα βασικότερα τα οποία με ανάγκασαν με εξώθησαν με τον τρόπο τους να φύγω ή να με απεντάξουν μήπως όμως θέλετε και εσείς που τα ανεχόσαστε και δεν επαναστατήσατε να τους πείτε πηγαίνεις στη θεσσούλα σας <χ laughs> καθίστε εκεί που και αφήστε μας να δουλέψουμε γιατί ξέρουμε και εμείς Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος που και έχω δόξα, πληρώσει... το στόμα έχεις. <laughs> έχω πληρώσει πολλές φορές το στόμα μου. Μα γι' αυτό αγκριβώς. Με την καλή έννοια όμως. Μα... Με την καλή έννοια δηλαδή. Δεν την πότα στο σβέρκο. Ακριβώς. Και επειδή εψήφισα, και δεν τρέπομαι το πω, εψήφισα τον Αντώνητο Σαμαρά στη Γλυφάδα, γιατί υπερασπίζοντας τα τα βλέπα τα εγώ παρασπήσαντας κάνοντας ένα αγώνα για το κλάδο μου. Ναι, στην, ε πρέπει να βρίσκομε στην Αθήνα για μια έκθεση τουρισμού. Έτσι; Απο να ψηφίσαν λοιπόν τέσσερις ψήφους να πάνε χαμένη, χαμένες και μάλιστα τέσσερις ψήφια ήταν συκογένεια άσμου τον Γωνιόν μου και τον Γιούμο. Ψήφισα αποφάσισα μόνο λιγώς λοιπόν να ψηφίσουμε στη Γλυφάδα όπου μένουμε, τον Αντώνη τον Ωστε λοιπόν κατέβηκε εγώ, δηλώνοντας ότι προέρχομαι από την οδό Κεφαλονιάς Σέφακις στην τοπική Άργοστολείο. Έτσι, όταν ήρθα λοιπόν εγώ, δεν ήθελε κανένας να μεξανά πάει μέσα στα κομμάτια του, δεν χρειάζατε. Ο ένα λόγος, ο λόγος πώς ήταν, έτσι, sais che mu qualche denaro san Α Είναι είχο... γιατί αυτά ξέρεις μάλλον από την καταλαβαίνεις, έτσι; Για την επιλογή μω, χωρίς σίγα υποστηρίξεις τον Αντάντο Σαμαράκη στη πολιτική ଆᓂξη, Δεν το θέλανε τότε. Ναι, να δεν μην δઈએ ιστορίες. Και, ίσως... και μετά γինε Σαμανκιόλι. Bravo. Ίσως ο Σαλάμας να κάνει κάπως στο πασók δεν άκαρπαγαν το Βενιζέλο, κι τον Λεβρτζάν κι τον, τον Όλι με τον Γεωργάκη, κι τον Όλι με τον Βενιζέλο. Τα ξέρουμε, πολιτική, αυτά, τα μια, πώς να Μια ε εικόνα μια πορεία α κόμα κα το του Χριστού που βρήθηκε αυτό. Αλλά την μια τον τα αγροτσάδη Τιμώδη. Α고τιня ήρθε εντός ίσασιον για τους πολιτικούς όχι για τον Χριστό προς Θεού να δώσει τη σωτηρία σε αυτό το τέλμα που είχε πέσει η τότε κοινωνία από τη μια ήταν αρχηγός από την άλλη τον σταυρόσανε. αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται το και στην πράγμα. πολιτική Άρα, δηλαδή, σε να φίγο απο τηνια δημοκρατία. Πρώτον, δεν μπορούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα, σημαίνει ότι να πάς τον λαό. Εκείνη την εποχή δενμε ψηφοφοίαζε κανένα άλλο κόμμα. Ξέρουμε όλοι ότι προέρχομαι από μια δεξιά οικογένεια, ξέρουμε ναι. και τον παππού μου. Δεν το πιο πλησιέστερο κόμμα μου. Α, τον Νάτο είναι γνωστός. Στη ναι, και για τα πιστεύω του και για τις παρές του. Και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης γνωστόςου. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης γνωστός, ανάμεσα σε φίλους από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία στην Επίσης, Αθήνα Ακριβώς. διότι εγώ έχω ξεκινήσει τη Νέα Δημοκρατία από Έτσι, πάει, όλα λοιπόν αυτά τα παιδιά, όλοι, παιδιά της μας, όλοι αυτοί οι φίλοι βρίσκονταν μέσα εκεί επειδή ε, υπάρχει απορία τώρα που συζητάμε το το θέλε, α, ότι με προέτρεψε να μπω στο λαό ο, ο συνυποψήφιός μου ο κύριος ο Διαμαντάτος ο, ο οποίος ο, μέσα σε Ήξερε συζητήσεις σε συζητήσεις και το συνέφερα να έχει δίπλα το ένα ναι. τέτοιο άνθρωπο και, και, και, και με και προέτρεψε να μπω στο Ακριβώς. κόμμα με αγκάλιασαν πάρα πολύ από το συγκεκριμένο κόμμα και με αγκαλιάζουν και με στηρίζουν μέχρι τώρα θα έλεγα Επειδή... παρόλο ότι είχα δηλώσει ότι δεν ήθελα να κατέβω υποψηφία το ξέρεις, το είχα δηλώσει στο δικό μου το ραδιόφωνο σε συζητήσεις στην εκπομπή μαζί με τον Δημήτρη τον Αλοίζο και μέχρι τη Δευτέρα πριν ανακοινωθούν οι υποψηφ Εγώ σε πιέζα να με το ανακοινώσεις και μου έλεγες όχι ότι δεν, να, δεν θέλω να, το το να σου πω Να γιατί Σάκη Έχω και... μάθει μια ζωή και μπορεί να φανεί Τώρα έτσι ότι το λέω και καλά για να χαϊδέψω αυτιά Να λέω την αλήθεια στον κόσμο Και την αλήθεια όχι, την έχω είναι... πυρώσει Μα έτσι πρέπει Εδώ. να έτσι γιατί να πεις ψέματα θεωρώ, να θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές Δεν έχεις πολλά περιθώρια Να αναζωπυρώσεις Και να αναφερμάνεις Της, να να να, μάλλον, έκραση, ναι, των να τους, σε στάνεις μάρκο σηγνούμε για και να τους βάλεις την ελπίδα στο μ्याλο τους. Γεφτό, Γι πιστεύω, για να γυρίσουμε τώρα και στη πολιτική ότι τα δύο μεγάλα κόμματα στην προκιμένη περιπτώση μπορεί να ακουστή βαρί, μπορεί να ακουστή σκληρό, πρέπει να με να αποδοκιμαστούν από το σύνολο της συνόλων της εκμονίας. Το ότι έχουμε 29 κόμματα Σε όλη την επικράτεια κάτι λέει Ότι τα μικρά κόμματα έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους Αυτό κάτι λέει Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν το έχουν καταλάβει αυτό Ότι κομμάτια του Πασόκ Κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας Έχουν φύγει και έχουν δημιουργήσει μικρότερες ομάδες Πυρήνες Κόμματα που σιγά σιγά δυναμώνουν και στέκονται στα πόδια τους Βλέπουμε και τον κύριο Καμένο Έτσι Παι πολιτική έχει τάνι. Έτσι; Γεφλέπουμε για τους ιπόληπους. Και μας τόσο καλά που έχουν αντιρμάξει και η να δημοκρατίαs Γιατί να μη τρομάξουνε; Έτσι όπως τα κάνουνε, σηγνώμικε όλες. Έτσι όλη είναι. Αλλά έτσι πως θα κάνουνε σάκι; Δεν έχουνε κα περιθώρια ξέρω. να λένε στον κόσμο τον γιατί. Σκεπτικά με το κομμάτι του δικαστού. Επειδή είخرε ο Καρατζαβέρης ਲਈ όχι στο δημοκρατισμό. Επειδή έχουν acoustics ιπολαγέ το κομμάτι του δικαστού ότι <χω> είναι ένα... Θα σου ξεκινήσω γιατί ήταν και η βασική ερώτηση που είχαν κάνει στον Γιώργο τον Καρατζαφέρη Οι υποψήφοι Ξέρω. για την ιστορία αυτή Ξέρω. Λοιπόν, ο Γιώργος τον Καρατζαφέρης όταν ήρθε η συγκυρία και το σφίξιμο να μην πω την άλλη έκφραση <χω> Ότι έπρεπε να υπογράψουμε και μετά από εκεί το χάος Το έπρεπε αυτό έτσι, είναι μιλάμε, ερωτηματικό έπρεπε ναι, Εντός εισαγωγικών Εντάξει ε με στάση πληρότητας. Πότε μας ξεπούλησε με... ο Γεωργάκης, δεν μπορώ να το βώ μπαστό. Δέξ. Ε, γνωρίζοντας τι ακριβώς περιελάμβανε το μνημόνιο, γιατίino μόνος ίσως. Το είχε διαβάσει εκείνη την εποχή όλο. Ε, πει, έτσι. Αρνήθηκε να ψηφίσει στο σύνολο τον άρθρον το πρώτο μνημόνιο. Ναι. Μόνο το πρώτο μόνο το το πρώτο άρθρο, δηλαδή εκείνο που έδινε τη δυνατότητα στην στη Βουλή, στην Ελλάδα να καταβάλουν ο, τις υποχρεώσεις μας ως κράτος προς τους δανειστές και ως προς την πολιτεία, έτσι, ναι, και στους πολίτες. Η, βέβαια, η κυβέρνηση τότε του Γιώργου του Παπανδρέου ε, αποκαλύπτεται ότι αναφέρεται στη συνέχεια ότι δεν είχε καμιά πρόθεση να σώσει την πατρίδα, γιατί φάνηκε πως ξεπουλήθηκε η Ελλάδα. Έτσι, ξεπουλήθηκε. Ε, και ήταν δεμένη πλέον... Ο, Να το πω την έκφραση που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Πιστάγωνα στους δανει δανειστές της Μη μπορώντας α, να κάνει κάτι Μάλιστα έτσι. Και ο κύριος ο Σαμαράς Και ο Βενιζέλος με την υπογραφή τους Δύο χρόνια αργότερα Στο Μνημόνιο 2 Ισοπαίδωσαν ό,τι είχε ξεκινήσει Έγιναν κολοτούμπες που λέμε Επειδή τότε λοιπόν λέγανε τον πρόεδρο κολοτούμπα <laughs> έτσι. Ποιος Εδώ ήταν ο κολοτούμπας Ποιος είναι ο κολοτούμπας Έτσι για να καταλα Ε, θα μου πεις έχεις γίνει τόσο φανατική υποστηρίτρια, ναι, γιατί βαρέθηκαν να, να λέει για το κολοτούμπα ο αρχηγός σας. Δηλαδή τι πρέπει να πει κάποιος για τον Αντώνη τον Σαμαρά, που στάθηκε να μην το πρώτο μνημόνιο, ούτε καν το άρθρο 1, γιατί δεν το ψήφισε ο δικός ο αρχηγός στα υπόλοιπα άρθρα. Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί έτσι, για την καρέκλα. Γεια βράση προς θυβργός. Αφού το λέω Βενιτσέλος, και καθαρά. Συγνώμη όμως. Και νομίζω ότι τι θα γείκε. Δάκσε, εγώ σου λέω βγεί και, και προς θυβργός. Και, και θα βγεί; Πες οτι βγείκε. Εγώ σου λέω. Εγώ το ότι λέω. Λέωτι βγείκε. Θα να πάρω την άλλη άφαση. Τι άλλη θες; Πες οτι και... δεν θα βγεί. Ε, θα παλιτίθη. Λέμε. Και η Ελλάδα znajνω να πάρει την αικοβουλευτμ Cuban θα παραιντηθεί και, και θα σωθεί η Ελλάδα για να τις άρεσε κάποιος άλλος 네. ηγέτης θεωρείς ακόμα και παρέτηση να γίνει τώρα εάν δεν ενωθούν όλοι να κάνουν αναδιαμράβ stad να δεν που βρίσκεται η κοινωνία και η Ελλάδα και οπότε... το δεν, δεν το έχουν καταλάβει Όχι. δεν το ε, καταλάβει δε... γιατί δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν πάρει ποτέ ένθιμο Αποかっτε. Ετσι. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης έχει δυλέψει. Το ξέρω αυτό. Ετσι. Το ξέρω αυτό. που έχουν περάσει έχουν δυλέψει. Είπαμε, κανείς απολύτως δεν έχει ούτε ένα ένσιμο. Σήμερα γióσης ενδεχομένως αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλεσμένη την Γεωργίαसी Αντονάτου, ήποψία βυλεφτίτου लॉस. Έτσι, το σημάδι να κάνει Αντονάτου Χρισούλα. Χρισούλα. Το καλή τεχνικό. θα το, το... δούνε, <laughs> αναρτήθηκαν τα ψεφοδέλια τα δικά μας αναρτήθηκαν τελευταία στιγμή τα επίσημα το Ίσούλα είδες... Αντόνατο δηλαδή Αντόνατο Χρισούλα Αντόνατο όχι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι εγώ το μιμπεριέφτουσα του Βαγκέλη Δεν τα ψάχνανε εσείς κι εγώ το βρίσκω εσείς ναι εγώ βγάζω το μοναδική γυναίκα <laughs> που είναι στο ψεφόδελιο πάνω-πάνω Πάμε πάνω, στα τοπικά τώρα Εγώ βγάλω μια κλισο λίγο τα κεντρικά για να περάσουμε στα τοπικά Με αυτά ζούμε έτσι, εδώ. γιατί μαστε ένα κομμάτι του παζλ. Ε, γιατί επιβέβευλε αυτής τις κεβαλονιάδες για μια thèse, τα θέματα του τόπου. Εγώ θα πάω δύο πράγματα. Όταν α Σάκι μου τα δύο, δύο η τα δύο κομμάτα. Γιατίūs αστικά η αρχηγί είναι, Δεν μπορούν να τα βρουν για ένα debate. Πουτί είναι; Επίδεкси ισχύος και δύναμis. Μήπως θα κάνουν βρει απο πίσω όμως όλα; αရင် ήταν το τελειώσαμε αφού. Ναι. να απανήσει στη κυβέρνηση; Για στη κυβέρνηση η εργασία Galilee. Έτυχε τσακωμένη. Όσοι μας τσακωμένη είμαστε. Δεν ξέρω μα και κανένα όσο είμαστε τσακωμένη έτσι, εμείς, να ναι, όσο είμαστε εμείς, τόσο τσακωμένη και αυτή. Ναι, ναι, ναι, Θεωρείς λοιπόν ότι οι δύο αρχηγί, οι οποίοι ταχουνε κάνη πλαγάκια Αποτιώνη η ώρα που ιπέγραψαν την περιβολή επιστολή, που από υπάρχει το, η επιστολή, το, όταν ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης έφιγε ενεβριασμένος από εκεί. Λαβí, υπάρχει μια επιστολή, ωπία λει. Εγώ την έχω δει, την έχω διαβάσει στο κόμα μου. Όπως խθέσω προέδρος να αφérθηκε στο Γιώργο τον Παπαδάκη ότι η επιστολή υπάρχει και την έστyle στη δημοσιογραφική ομάδα του Αντένα. Ο κύριος Βανιζέλος Αυτά που υπόγραψαν λες Ο κύριος στο, Βανιζέλος Μέσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ο κύριος Παπανδρέου Ναι Ο κύριος Σαμαράς Γιατί δεν τη ο... βγάζεις κύ... στη δημοσίωτα mm? Γιατί δεν τη βγάζεις στη δημοσίωτα Παπαδάκη μου Ναι ζήτησε, αυτό, ας την ας... έχω ζητήσει και εγώ να μου εισπήρουν Άλλο δημοσιογράφη Γιατί να μην στη δημοσίωτα να καταλάβει ο κόσμος Τι Τι υπόθηκε για αυτά, γιατί τώρα απαγορεύεται κανένα να βγει Τώρα δεν μπορεί να βγει, ε, γιατί είναι βασινόμου. κόψιμο κάτω το τραπέζι, κατάλαβες Μα γι' αυτό και δεν έχω Αλλά αργότερα θα βγουν αυτά Βεβαίως, Αλλά θα υπάρχει, υπάρχει επιστολή Θα είναι αργά όμως. Έχουν υπογράψει λοιπόν αυτοί Έτσι. οι συγκεκριμένοι κύριοι Κύριοι, κύριοι που λέω και εγώ Ότι όσο αυτοί οι δύο, οι τρεις, οι δεκατρεις Κυβερνούν και είναι αρχηγοί Ναι, αρχηγο Δεν έχουν δικαίωμα Μέχρι το 2042 Που εμείς τότε θα κοιτάμε τα ραδίκια Όχι ανάποτε θα ναι, έχουμε ξέρω, να δει ξέρω, ξέρω. Βέβαια ο Θεός τα ξέρει αυτά ε, και έκανα, και Δεν ξέρει μέχρι ποιας ηλικίας θα φτάσουμε Α, ας... οι άνθρωποι να ζουν Και η Ελαγκάρτ δεν θέλει να σχέρι, ε, Αυτό έτσι. είναι λογικό ο Μέχρι λοιπόν, το 2042 που χρονικά τοποθετείται Η απένταξη της Ελλάδας Από τη βοήθεια του Δουνουτού κλπ Δεν έχουν δικαίωμα Να χαράξουν πολιτικο εκτός απ' αυτήν που θα ਤੁσώ δίδυ θα τους δίνη γραμμή η τройκα κατά τον αυτό. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ίδανε μια πολύγενη ακίνητη του Γιώργου του τότε που σκόθηκε και έφυγε. Και έγινε το μπάχαλο. Ήξερε κατάλαβε ότι ότι δεν ήθελε να υπογράψει μια τετχια επιστολή και μάλιστα diperασμένη παρασκευής τα γραφία του κόματος για να ακίνωσε εγκατα τον νόματα για τους υποψήφιους. Ήπε ότι έχω φτάσει σε αυτή την Ηλικία και δεν έχω κοροιδέψει τονe aftó mou. Δεν την έγραψες. Όχι. Έτσι. Δεν ε, και γαυτό έφυγε. Εντάξει. Ήταν η αιτία που έφυγε από την. Δεν καταλαβαίνεις ο κόσμος τον τονe βιάμασες. Εμείς το ξέρουμε, δάξ. Διότι εγώ μου λέει, εγώ, λέει, δεν θέλω να κοροιδέψω ούτε τα παιδιά μου, ούτε να υποθηκέψω το μέλλον τον βδιόν μου, και τον εγγονιόν μου. δεν, να... δεν έχω δικαιώμα να υποθηκέψω το μέλλον της Ελλάδας ολόκληρης. Σε τι; Ναι στο αγγλικό δίκαιο. Τα ε σαν και μου ξέρεις τι σημαίνει ναι, Εσύ μπορεί να το ξέρεις. Εγώ μπορεί να το ξέρω γιατί χρόνια συνεργαζόμασταν με τουροπερέητος του εξωτερικού που υποθήκευση ήταν... Υποθήκευση όλων... Εάν κάτι δεν πληρώσουμε, έτσι, δίνουμε πάντα. το δικαίωμα στους ξένους να έρθουν, να πάρουν τον ορυκτό μας πλούτο. Όλα. Ό,τι έχουμε. Ό,τι Αντίκρισμα... να τους βάλουμε ίσως μόνο να τους βάλουμε αν δεν τους στάνουν κάτι άλλο να τους βάλουμε και στις ιδιωτικές μας επιχειρήσεις και στα σπίτια μας άλλο, Υπάρχει αλλά, περίπτωση, εντάξει. ναι Δεν το λέω, το άκουσες <laughs> <laughs> Να δώσω <laughs> και στις γυναίκες μας Υπάρχει <laughs> καλά, <laughs> αυτό είναι εντάξει <laughs> ε, <laughs> Γίνεται, δεν, <laughs> έχει, <laughs> <καλά>. <laughs> δεν έχει κάποιο πρόβλημα Έχει ωραίες βουλευτίδες <laughs> εκεί πάνω να τις δώσουμε Το η Ελλάδα να χάσει πραγματικά την εθνική της κυριαρχία Άρα για μια θέση Eh? Τι να πει. Εντάξει, δεν τα ορίζουμε, το προσοτό δεν ορίζουμε. Δεν την έχει χαση επίσημα. Ναι, εγώ δεν εγώ, έχουν, έχουν βγει τα τα ορισμοί. Ε λοιπόν, είναι ήδη σε σε Μας έσταν το χάφι που μας πήραν η Γερμανία, στο βολόμο μας, δώσαν την μας την αποξιμείωση. Τι μας έγινε κάνει; Ε, μας επιστρέφαν το χρυσό τότε η Γερμανία, θα είχαμε βγάλη ένα παρα πολύ μεγάλο κομμάτι, τεχνικούς μας χρεούς. Αγκρούως. Αγκρούως. Σι, χέδαγαμε καμία А 986 екомория е вта. Ети. Ети, то ще изтимате екомория евро? Πάμε са топока си си. Паме на думато топокамас. И то беше си ту тималена фотография. Паме са топока? Са топока ти нафишуме като на пляж. Ε, και στο κομμάτι του τουρισμού μια και είσαι και στην ειδικότητα αυτή που έχεις πάρα πολύ μεγάλη γνώση αλλά και στα υπόλοιπα στην ανάπτυξη στα 35.000 κρεμή θέματα του δασικού που τα λέμε συνέχεια και τα φωνάζουμε και εκεί και... Ξέρεις είμαι προσωπικά καμένη από αυτό. Μα γι' αυτό ακριβώς, <laughs> ε, Εγώ μέχρι και νεκρούς ανέστησα Γι' αυτό, <laughs> γι αυτό το δασικό Για τη λύση της λάσης για πολλά πολλά πολλά Εγώ θέλω Πώς να Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι Να πιάσουμε από το τελευταίο Να μιλήσουμε για τη Λάση Η οποία πραγματικά είναι μια περιοχή Που έχει καταστραφεί Έχει υποθηκευτεί Στο βωμό κάποιων τρίτων Ενός άγνωστου Θεού Των γνωστών αγνώστων. Δεν θέλω να λέω ονόματα μέρες Ας, που είναι. Έτσι. Η Λάση πήρε τα πίσω και εγώ θεωρώ, προσωπική μου άποψη, ότι αυτό έγινε για να αναπτυχθούν κάποια άλλα μέρη της κεφαλονιάς που λόγω απόστασης από το κέντρο, την πρωτεύουσα, Ήταν αδύνατον να αναπτυχθούν Αν δεν πέθαινε κάποιος άλλος Ήταν υποβαθυμισμένα Εγώ θυμά ε, θεωρώ τη Λάση ότι έχει πάρει την ε, θέση της εφηγένειας Έχεις υπόψη ότι σκάλα τη χάλια έχει τη για ένα χρόνο Εμείς διαμαρτυρόμαστε 25 χρόνια όμως Άκη έτσι 25 χρόνια ναι. Όταν έβγαινε ο κύριος Τσουρούφλης Και μίλαγε για τη Λάση να μην φωνάζω το Λάση Και με πιάνουν ναι. Όχι όχ Και άκουγα για το χωροταξικό. Ήσουν εννιά και γι' έδεσες. Ξέρω Ψ. τι μου λες. Ο γιος μου τελείωσε στο έτσι. Πανεπιστήμιο. Ναι. Και ακόμη παραμένει έτσι. Και η λάση παραμένει έτσι. Ναι. Και όχι αυτό έχουμε πέσει θύματα εκβιασμού όλων των tour operators του εξωτερικού δια των τοπικών πρακτόρων. Η για ένα κομμάτι ψωμί να πάρουν τα καταλήμματα. Δεν το καταλαβαίνεις. Λίγο. Η κρίση είναι με Αλλά όταν ένας επιχειρηματίας έχει να αποδώσει στο κράτος Τους φόρους του, τα ασφαλιστικά τα του, τα πάντα, του, τα πάντα, τα δάνειά του Να ζήσει, that's να ζήσει Σάκη πρώτα that's πρώτα, that's έτσι, that's. έτσι Δεν μπορεί να ζητάνε το δωμάτιο για 10 ευρώ Και να το πουλάνε 110 Γιατί αυτό γίνεται Στην Σάκη δεν ξέρεις τι δημές παίζουν ε, Παίζουν 3 και 5 ευρώ Που φτάσαμε, Που φτάσαμε. Αλλά αυτά είναι Ε, ναι την ηδύκιψαν. Ξέρεις τι λένε; Ποκύψαν. Ήσα ίσαστε σας λέβουμε. Σας λέβουμε και... γιατί αγαπάτε πραγματικά τον Ισήσα. Είναι πολιοί μας. Αυτό είναι η διαφορά σας. όταν έχει γύρω στις 160 αυτές τις στις 167 στην αεροδρόμιο που πρέπει να δ്രępόμαστε μήπως αυτό που έχουμε. Σάκη Όλα αυτά ένα, μετράνε ένα. Έτσι πάμε στη Έτσι. λάση Η λάση θάφτηκε για να αναπτυχθούν άλλες περιοχές Και τώρα οι άλλες περιοχές που βλέπουν τι σημαίνει Να μην μπορείς να ανοίξεις την επιχείρησή σου σωστά Αντιμώς. Να μην μπορεί ο κόσμος να περπατήσει σε σωστούς δρόμους Να μην έχει φωτισμό Να μην έχει αποχέτευση να μην να μην, να μην να μην Τώρα τους πονάει Για πρέπει όλοι να τρέξουμε και να σκύψουμε Ενώ καλά. Και καλά πρέπει Ναι να εσεί Έτσι. Πρέπει να σκέψουμε πάνω από τη σκάλα Εγώ τους, Εγώ τους ανθρώπους μπορώ να τους καταλάβω και να τους νιώσω Γιατί το βιώνουμε ναι. 25 χρόνια τώρα γιατί, γιατί, αν... γιατί τους φέρθηκε καλά η ζωή στην αρχή Για να αναπτυχθεί Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η σκάλα Είναι μία από τις καλύτερες περιοχές του νησιού Επάρχει. μας το φιλέτο. Είναι. Έτσι όσον δεν είναι καν, το μα φιλέτο, φιλέτο και κιτάξε. Είναι μην κρεβάbons. το φιλέτο. Το φιλέτο Άμα θες, τουριστικά να πάρεις τη سیمένη κεφαλλονιά και προβολεί, είναι αυτό. το Φισκάρδο. Είναι, και οι φάκι; Γάθετε μαζί εγώ μας. Εγώ δεν την έχουμε, και δεν την έχουμε μεταλέφτη. Εγώ σαν τουρίστες δεν θα πηγαίνεις στη Καλιά. λοιπόν πολλά. Τι ξέρεις γιατί θα πηγαίνεις; И паско. И автиде нотропия по ехи и параминеки пера. Дакси, да λεме оле. Яти автин нотропия ине пу канти ди кефалоня я ксехоризи. Δεν μπορν να πηγαμε κι παρακι να το εξετάλουμε, quiero lectica. Дакси, ина парадэхти. Идан Δεν μπορε επιδι πηγαμε δύο φοπλισές να το θερούν ότι είναι κι το εφοπλισικό κομάτι. Ине лиго паρεксигиμένο το κομάτι τον τιμον. η Όχι η νησί για Πλέον. Όχι σε όλα τα σημεία όμως Πλε... Για όλα τα βαλάντια Δεν μπορείς να ισοπεδώσεις τα πάντα στον τουρισμό Ακριβώς Δεν μπορείς να έχεις το πεντάστερο τις ίδιες τιμές Με ένα ξενοδοχείο ε, Δύο αστέρων Έχουμε πεντάστερα Έχουμε Πώς Τέσσερα, πέντε, έξι Και να έχουμε τις ίδιες τιμές Να ζητάμε να έχουμε τις ίδιες τιμές Ένα ενοικιαζόμενο ενός κλειδιού Με ένα τουριστικό κατάλημα λες. τεσσάρων κλειδιών και μιας βίλας Ξέρω τι λες, αλλά προηγουμένως μου είπες λοιπόν... όμως Ότι οι Ρώσοι δεν έρχονται εδώ γιατί θέλουν πεντάστερα Όχι, εγώ δεν το είπα αυτό, ναι. κάποιος άλλος το έχει πει Μου έχουν πει ας πούμε ε, ότι επειδή πει. θέλουν υψηλού Όχι, είναι λίγο μύθος αυτό Δεν θέλουν υψηλού επίπεδου Υπάρχουν λοιπόν πολλές κατηγορίες Ρώσων οι οποίοι μπορούν Θα να μιλότερα. φτάσουν μπορούν να φτάσουνε στα πεντάστερα γιατί ναι. έχουμε δόξα τον Θεό πεντάστερα ναι. έχουμε βίλες που είναι πολύ καλύτερες από τα πεντάστερα Θέλω, και υπάρχει και κατηγορία Ρώσων επισκεπτών Χαμηλότερο που άνθρωποι πέρα. σαν κι εμάς ναι, εμείς τι εμείς τώρα να φέρουμε βρίσκουμε... αυτό ή το άλλο εμείς το βρίσκουμε σαν καραμέλα σαν πάτημα ναι. σε ένα, ένα αεροπλάνο δεν σου λέει εσύ που είσαι 100 χρονών θα μπεις μόνο μέσα θα μπει και αυτός που είναι πέντε χρονών έτσι είναι λοιπόν και ο τουρισμός Το όταν έχουμε μία γάμα ε, ξενοδοχείων μία γάμα τουριστικών καταλήμματων τα... και μία γάμα δηλών εξοχικών κατοικιών ναι, ναι, ναι, ναι. που μπορεί να φτάσει τουρίστας από όλα τα οικονομικά επίπεδα γιατί πρέπει να βάζουμε το κλισέ ότι οι Ρώσοι φέρνουν μόνο τα πεντάστερα γιατί, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν Ρώσοι με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια ναι. αλλά όταν μιλήσεις με τους ανθρώπους από εκεί υπάρχει χώρος για όλα τα καταλήμματα δεν είναι το κατάλημα Αυτά να τα πεις στους τοπικούς πράκτορες. <χι> επειδή ξέρω πάρα πράγματα και δεν είναι η ώρα να τα αναπτύξουμε Όχι, να μην πούνε όλοι άλυση. τα βγάζουμε προ, σημαία σε προεκλογικά. Θα τα πούμε αυτά όλα. Θα βγούνε μετά. Ξέρεις θα βγούνε που, μετά τις μια, εκλογές αυτά. Μια, γιατί επειδή, πρέπει να βγούνε. Δεν μπορούν πεταγώμαστε... να κοριδεύουν την κοινωνία και να λένε έρχονται οι Ρώσοι και αύριο να λένε ότι ακυρώθηκε το αεροπλάνο. Επειδή Κάτι θα, συμβαίνει. Επειδή πεταγόμαστε από, από τοπικά όμως θ Σας, για σε δώρα τους ρόσους να το κλείσουμε. Εχει γίνε μια προσπάθεια αδελφοπείσिस θύνη κιό μας. Ξέρω. Έτσι; Εβδοδώθηκε; Ο Διερχίος κι κάπως στο τελευταίο στις τηλεφώνησης η που παρακολούθησα, βγτάναμε ο Γκρίζος Αφιράτος, mm. εκεί εκεί σε φώνησε μόλα. Λοιπόν, Διερχίος κι κάπως. Αντιδήμαρχος. Να... αντιδήμαρχος. Σταμένει, λοιπόν, ξεκινάει με τον κύριο Ζαφιράτο η ιστορία για τους ρόσους. Ага, это 3 года. Да. Не, не, ике какие. Ике какие? Ике, как они ди του осíлос о дикосмас, с то магазиту ту шопири э, Да, да, машина. Да, такси. Ту, ту та моя ту салону. Не, не, всё. Емона кэго. Ту Петратту ту Ήταν η καμία κοπέλα από την Ρωσία που δούλεβε στο υπουργείο τουρισμού και είπε ότι το πρώτο αεροπλάνο έφιγε, γιατί άλλα τους ήχανε ταξί και άλλα βρικάνε. Εင်း κάτι Isaac που φωνάζω, όταν έφτιαχνα τον οδηγό για τα καταλύματα, παιδιά, μην δίνετε fake φωτογραφίες. Όταν λέμε fake, είναι φωτογραφίες που δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικότητα. Έφτιαχνα να βρω ένα κατάλυμα, ότι είχε έβρεχε, από θάλασσα κατεβάζω στην παραλία. Έψαχνα λοιπόν να μην σε... πω την περιοχή τώρα Εντάξει. και να ψάξω να βρω πού είναι αυτό το κατάλημα στην παραλία Ιστραβή είμαι εγώ, ξέρεις, όχι να πηγαίνω σε όλη την παραλία ναι. και να μην το βλέπω. Έψαξα λοιπόν τη φωτογραφία καλύτερα και κατάλαβα Ούτε τι είχαν κάνει. Έτσι λοιπόν πήγαν να παραπλανήσουν πριν κάποια χρόνια κάποιοι τοπικοί επαγγελματίες τους Ρώσους. Μάλιστα. Όμως η αλήθεια Είναι σαν το καθαρό νερό <εν> Ή το πίνεις και το το νερό που είναι κρυστάλλινο και δροσερό Ή και δεν το ξαναπαίρνεις στο ποτήρι Έτσι έγινε κακή <laughs> Ναι αλλά όμως χάλασε όλη την εφαρία Ε βέβαια χάλασε Αυτό το αυτό είναι de facto. Γι αυτό σταμάτησε. Ένα ολοκλήρωμα αεροπλάνου βορκότανε κάθε 10 μέρες. Έβερνε τουρίστες πουσε ξεδέβει ένας δρόμος, δεν ξεδέβουν 100 άγκλη. Είχα βγει μια ώρα ήμερον Ανδρέα το Γι αυτό λοιπόν. το θέμα, συ, ε, κι περίμενε... ο έχω βγάλη τώρα, λόγω εκλογών. Ναι. Να που Είπε θέλω να κάνω παρέβαση, αλλά έτσι, δεν τον βγαζούγες λόγω σάκη. εκλογών. Δεν θα παραθεωούμε. Γενακívαμες απ το δάχτυλο μας. Είδα αυτό ξεκινάει ο Δημήτρης ο Ζαφυράτος με τους Ρώσους, γίνεται η ιστορία με το πλοίο, σου έχω στείλει τα έγγραφα της ρωσικής πρεσβείας ότι δεν ήταν ευθύνη του Δημήτρη του Ζαφυράτου που το πλοίο δεν ήρθε εδώ ήταν ευθύνη της ρωσικής πρεσβείας και του κακού καιρού που είχε στο Μαυροβούνι είχε αποκλειστεί το πλοίο, γιατί το πλοίο αυτό επειδή πολλοί ήταν και φιλόσοφοι δεν είναι στρατιωτικό για να και δεν δουλεύει όπως δουλεύουν τα άλλα πλοία ήθελε, συνθήκες επιβατηγού, έτσι. Αυτή, Έχει προγραμματιστεί να έρθει φέτος σίγουρα. Μακάρι, το, Έγινε, το συζητήσαμε λοιπόν, αυτό με τον ε, κύριο Σαφυράτο. Έγινε λοιπόν, είδες ότι ήρθε ο, ο Ρώσος εμπορικός, ο, ήρθε τότε που είχα φέρει ναι. μαζί με τον Δημήτρη τον Σαφυράτο στην Επιτροπή του Τουρισμού τώρα, Τον ε, εμπορικό σύμβουλο της Ρωσικής Πρεσβείας, ναι. είδε το νησί μας. Είδα τα πάντα, θα σου πω μία λέξη και δεν είναι γιατί είμαι από εκεί. Το μάτι ενός επιχειρημάτων, γιατί το να είσαι εμπορικός σύμβουλος στην Ομοσπονδία τη Ρωσική σημαίνει πολλά επί 20 ναι, χρόνια. Ξέρετε, άτομος, δεν είναι ούτε χαζός, ε, εντάξει, ούτε ανεγκέφερος, ούτε Για άνοιγμα της αγοράς της Ρωσικής, είπε, στον τόπο σας, θεωρώ ότι το πρώτο πάτημα είναι η Λάση. Διότι, προσεξε. Η λερούδα σε ενδιάσμα. Διότι, ξεκινάμε από εκεί και για χимоνά. Τώρα. Γιατί είναι κοντά στο Αργωσόλι και σε πολλά. όλα τα Ελβόμια, κέντρα. Στο Αργωσόλι. τους καλοκερινούς μήνες στο Ιπόλιπονησί. Ήδη μέσα στην Πρωτεύουσα. Η πρώτη επένδυση λοιπόν που θα γίνει κερδοφόρα για την επιχειρηματία, είναι σε μια περιοχή κοντά στην Πρωτεύουσα. Για να έχει ανταποδοτικότητα 12 μήνες το χρόνο, για να είναι βιώσιμη η επένδυση και να μην πέσει στο κενό και σιγά σιγά να μάθει ο κόσμος να απλωθεί στις υπόλοιπες ομορφιές του νησιού που πραγματικά ο άνθρωπος έμεινε κατάπληκτος και ενθουσιασμένος με το τι μπορεί να βρει κάποιος αυτό το νησί. Έτσι. Έχουμε το ρωτό νησί τώρα, δεν πέραμε το κλείο. Έρχεται μετά ο Δημήτρης ο Ζαφυράτος και χαρίζει το μνημείο που τοποθετ Βλέπω τα εισανακοινώσεις Ότι θα πικραθούν οι άλλοι που κατεβαίνουν Που θα το βλέπουν εκεί Γιατί όταν πας εσείς σε ένα άλλο μέρος Άκη, Θα πεις εσείς στο δήμαρχο Γιατί κύριε έχεις ένα μνημείο Που αναφέρετε στους ο, κοσοβάρους έδινε, Και το στους Αμερικανούς το το τους ενοχλεί που έρχονται Σε ένα τόπο να δούνε Ε, μία πλάκα, είναι μία αναμνηστική πλάκα είναι ιστορικά αυτά εντάξει βάλες γύρω γύρω να γίνει ένα πάρκο με αναμνηστικές πλάκες από τα μέρη αυτό γιατί η είναι η κυρίαρχη της Κεφαλονίας δεν κατάλαβα καλά θα κατεβεί, θα έρθει το ρωσικό πλοίο καθάνω, να, κάνει την, ε, να καταθέσει στεφάνι θέλω. για τους αγώνες εκεί θα κάνει αυτό που θα κάνει Βρέθηκαν λοιπόν τώρα κάποιοι ότι πρέπει να φύγει το μνήμη από εκεί Τι θα πούνε στο ρώσο πρέσβη που θα έρθει Όταν ο, εμπορικό, ο στρατιωτικός, αεροπορικός ναυτικός ακόλουθος Μαζί με τον ήταν πρόεδρο με το της επιτροπής Δήμαρχος... Εγκαινίασαν Έκαναν τα αυτοκαλυπτήρια της πλάκας hey, Μήπως ήταν της πλάκας σε για το σκοπικούς για το σκοπικούς έτσι, έτσι να μιλή η κινομάς τενκερεζίλι αυτό λοιπόν, ο Δημήτρης ο Ζαφεράτος μια προσπάθεια γιατί είναι δικιά του η προσπάθεια έτσι του δήμου Κεφαλονιάς με το монастыρί του Σεργέι Ποσάτ που όπως γνωρίζεις είναι το, κενίτ, το μεγαλύτερο, Εντάξει, ναι, το μεγαλύτερο κέντρο το μεγαλύτερο κέντρο της ορθοδοξίας και έρχητε για αυτό το σκοπό της αδελφοπείσις Ο πρέσβης ο Ρώσος στο τέλος του Μαΐου ναι. Ο δήμαρχος και οι δύο αντιδήμαρχοι Από το, το να ολοκληρωθεί όλο αυτό Και να βάλουν μυαλό όλοι για να βοηθήσουνε αυτό επειδή περνάμε λεπτά, θα... Περνάμε να... σε Ό, άλλα θα τοπικά δώσεις το πω... Θα δώσεις το μίνιμά σου τώρα Επειδή σε... έχεις πέντε λεπτά Δώσε το μίνιμά στον κόσμο έτσι, Που θα σε ψηφίσει, Τι ακριβώς λες Εγώ, Επειδή είναι πολλά τα θέματα και μω πια σαςσκεπαλάτο πูกάκα τα τουριστικά τα ξέρει, είναι, είναι, Να μην να, να μην για το πρωτογενή τομέα, έτσι; Φως ανθρώπου στους έχουν κατακορυδέψει. Γιατί μόνο αν θα παντρέβομα θα, παντρεύω, θα παντρεύω με τον πρωτογενή με το τρίτογενή τομέα, η κεφαλονιά θα έχει τουρισμό 12, προϊόν, στο φωνάστε, 12 έχει. μήνες στον χρόνο. 12 μήνες το χρόνο θα κάνουμε τουρισμό. Όχι, δεν το φωνάνισες αυτό. Για το τοπικό προjeto, και bravo σας. Ούτε ένα τοπικό Προϊόντας. ούτε ένα προϊόν το... που τα φωνάζει ούτε ένα τοπικό προϊόν το το προϊόν δεν κάνουν οι ξενοδοχίες όχι ο σπυρος είναι αρμόσ τώρα τώρα ο σπυρος εση κι το μακάρι όχι να το φαρματσούνε εγώ θες ότι μου να για την iset τα έδωσα όλα και στο τέλος περινόλη άλη δε με διαφέρει πώς θα πάρη τα έψιμα σημασία στον τόπο μου είναι να γίνει κατά καλό το 5 λεπτό εση το 5 Είναι το κόμμα Έτσι. Η πρώτη επιλογή είναι να δεχθεί Το Γιώργο τον Καρατζαφέρη Ότι τον αντιπροσωπεύει στις θέσεις του ε, Στο ότι είναι πραγματικά ε, Δεν είναι αγγυλωμένος και δογματικός είναι διαλλακτικός και αποφασιστικός σε πολλά πράγματα ε, Ότι έχει βάλει το προσωπικό του συμφέρον πάνω Ε, ε, ε, έχει βάλει πίσω το προσωπικό του συμφέρον προκειμένου ε, για το καλό της Ελλάδας ε, διότι δεν ανήκει στα παιδιά της Βοστόνης όπως λέει που στα πανεπιστήμια τα βρίσκανε και θεωρούν ότι και η Ελλάδα είναι ένα πανεπιστήμιο για να μπορούν να κάνουν τις πλάκες τους και τις ε, συνδιαλλαγές τους ε, ε, είναι πραγματικός πατριώτης τα έλεγα πιστεύει αυτά που προσπαθούν οι άλλοι μας πολεμήσουνε τι τη θρισκεία, την οικογένεια, την πίστη στη πατρίδα, τη γλώσσα μας, που θέλουν να την να την εξαλύψουν εντελώς, δηλαδή αν θα βρούσε να μην υπάρχει η ελληνική γλώσσα, όπως είναι, θα ήταν παραπολύ καλός. Θεωρώ ότι είναι διορατικός και ότι έχει βάλει, και ότι έχει υποστηρίξει, έχει επαληθεύσει. Ε, υπερασπίζεται τον εθνικό πλούτο Κάτι που τον έχουμε το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη Άνοιξε το δρόμο για την ΑΟΣ Και δεν ε, θέλει να ξεπουληθεί το Αιγαίο Και οπωσδήποτε και το Ιόνιο Θεωρώ λοιπόν ότι η πρώτη επιλογή του κόσμου Θα είναι να επιλέξει το λαός Σαν κόμμα Και έχει πάρα πολλά Θα με πάρα πολλά φυλάδια Το γιατί πρέπει να επιλέξεις Αν θέλεις για κάτι διαφορετικό έξω από το δικομματισμό το Γιώργο τον Καρατζαφέρη σαν, σαν κόμμα, σαν αρχηγό κόμματος. τώρα όσον αφορά τα δικά μου τα δεδομένα ο κόσμος με ξέρει είμαι ένας άνθρωπος που, βρά... που βάζει το προσωπικό του συμφέρον κάτω προκειμένου για το συμφέρον των νησιών Εβδύμη λήσαμε για την Κεφαλονιά, ξεχάσαμε την Ιθάκη. Ναι, Έτσι; Η Ιθάκη έχει μήνυ πίσω. Το νομοσχέδιο που περνάει για τα διαπόδια νησιά, αφίνει τους ανθρώπους να χαθούν στο, στο μέरो τους. Πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι αυτό τον αγώνα που κάνουν τα διαπόδια νησιά. Ναι. Έτσι; Ήτε είναι στο Ιόνιο, Ήτε είναι στο Αιγαίο, γιατί μένουνε άνθρωποι εκεί. Δεν πρέπει να το στιμόμαστε τους, τους ε, με, ανθρώπους ε, μόνο όταν είναι η υποστηρίξει την Ιθάκη πάρα πολλές φορές και μέσα από τουριστικά καταλήματα και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από την μου αυτή που έχω ε, διαγράψει μέχρι τώρα. Ο κόσμος λοιπόν ξέρει ότι αν ψηφίσει εμένα έχει έναν άνθρωπο που δεν φοβάτε να βγει να τα σπάσει εντός εισαγωγικών να σπάσει τα αυγά εννοώ, όχι να σπάσουμε τα άλλα δεν πάμε μας. σε ακρότητες έτσι Άλλητα, και, να, και, και να μπορέσει να μπορέσει Αν όχι να επιλύσεις το 100% τα προβλήματα που θα φτάσουν στα αυτιά του Αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό να αγωνιστεί για ένα καλύτερο αύριο Όσον αφορά το χώρο του τουρισμού με ξέρουν παρα πολύ καλά Έχω δέσει πάρα πολλούς αγώνες Μην ξεχνάς ότι και οι πισίνες ξεκίνησαν από εδώ Και η αναβάθμιση των καταλήμματων ξεκίνησε από ήμου να η πρώτη που έφερα τα κλειδιά στην κεφαλονιά Και έχω το ασημένιο κλειδί Ε, είναι, είμαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται για όλο τον κόσμο Και για, τελευταία για τον εαυτό μου Γιατί αν είχα αγωνιστεί και είχα εκμεταλλευτεί Τις δυνατότητες που είχα σίγουρα Θα είχα πάρα πολλά ωφέλη προσωπικά Θεωρώ λοιπόν Αν ο κόσμος επιλέξει το κόμμα μου Μπορεί να επιλέξει εμένα Διότι έχω τη δυνατότητα Και το Λέγιν και το Σθένος πιο πολύ Να υπερασπίσω τα δικαιώματα και των νησιών μας, και της Κεφαλονιάς και της Ιφάκης, και του χώρου μου, αλλά και γενικά, να μπορέσω να καλύψω και τα δικαιώματα των παιδιών, τις ελπίδες του για ένα καλύτερο Και στο τέλος, τέλος να το πω, είμαι και γυναίκα. Επιτέλους, οι γυναίκες πρέπει να μάθουν να ψηφίζουν οι γυναίκες. Και... Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εσείς πρέπει να υγιείστε παντού ψηφίστε και τις γυναίκες καλή να βγουν γιατί ξέρεις καλά. ότι μία γυναίκα πάντοτε λύνει τα προβλήματα Α, με εντελώς διαφορετικό μυαλό από ότι ένας πάντα, άντρας καλή επιτυχία να... όλοι οι συνάδελφοι που είναι στο ψηφοβέλτιο είναι αξιόλογοι γι' αυτό εξάλλου και Ε, από, επιλέξη, από τον πρόεδρο Θες αλλά αξιολογότερος όλων, όλων είναι ο πρόεδρος να, να εφτυχθώ καλά. καλή επιτυχία σε όλους και να βάλουν οι κεφαλονίτες και θυακή μυαλό και όλοι οι Έλληνες να δουν τι το καλύτερο για αυτού. Καλή επιτυχία εύχομαι και καλή δύναμη